Αυτή τη στιγμή βλέπω το Μπουτάρι και τον Καμίνη που είναι στον πρόεδρο τη Δημοκρατία υπέρ του ναι. Γιατί δεν πήρανε και τον άνθρωπο μαζί του, θα κάνω παράπονα. Δεν χρειάζεται. Ο άνθρωπο είναι σ' άλλο μετερίζει. Είναι σ' άλλο μετερίζει. Να υπνώσει κάπου σου το πίμνιο ακόμα, χωρί να θέλει είναι. τώρα να την Απλά λέει ο άνθρωπο, ο άνθρωπο, ο άνθρωπο τι ψηφίζει. Και πήγαν κι αυτοί, τι να κάνουν. Τι να κάνει, παιδί μου ο πίμνιο. Ο μπορεί να μου πει τι να κάνει. Ό,τι του είπε ο πατέρα, εκκλησία. Να κάθ <Παρή> που βγήκε ο Μπουτάρη, είχε φύγει το κατεστημένο από τη Θεσσαλονίκη. Τι Μπουτάρη, παιδί μου, όσο το μέλλον είναι στο Μπουτάρη και όχι στι Μπουτάρε, κάτι δεν πάει καλά στην κοινωνία. <ΣΣΣ> όσο ψηφίζουμε Μπουτάρη και όχι Μπουτάρε, δεν πάμε μπροστά. <ΣΣΣ> ναι. Θέλω να πω σε αυτού που πε με μένε στι Σουρέ, στα ATM, να μην βρίσουν τη Νέα Δημοκρατία και το Ράδονη και το Σαμαράν. Δεν είναι αυτή. Ο ΣΥΡΙΖΑ φταίνει που κάθεται εκεί πέρα τώρα. Σε όποιου ΣΥΡΙΖΑ κάθεται, δεν βρίσατε εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ. Βρίσατε του προηγούμενου. Έχουν μπερδευτεί οι Πέρσι Μπέλ είναι. Ναι. Δηλαδή, εσύ συμφωνεί με την αήθι επίθεση που έκανε η στην, ε, Κωνσταντοπούλου. Όχι, Μωρή, γιατί σου είπα εγώ ότι συμφωνώ. Ο Θήμιο τι είπε από λίγο. Τότε το αποθήμιο σημαίνει ότι συμφωνώ κι εγώ. Εγώ εσύ να ρωτάω. Εγώ δεν συμφωνώ. Δεν με νοιάζει, βασικά, η ουσία δεν με νοιάζει. εγώ το έβλεπα και ευχόμουν από μέσα να πιαστούν μαλλί με μαλί. Πατούσα τα κούνι, κάτι. Τι φαντάζεσαι κι εσύ. Πώ θα τι φαντάζομαι όσοι ό,τι σέλβα τι φανταζόμουν. Σκιστείτε, Μωρή, έλεγα. Πιάσει το μαλί εκεί πέρα που το βλέπει εύκαιρο. Τι κάθισε και τι κοιτά. Ευχόσ Πλαστική πιθανύλα γυμνέ με μαγειό να μαλλειτραβιδεύ. Όχι, αυτό δεν έχω θέματα. Έχει ότι έχω δικαιώσει δύο με μαγειό. Δεν είναι το θέμα μου αυτό. Άλλα σκεφτόμουν. Σκεφτώμε ότι κύτζε μια την άλλη και τη ζήγιζε. Φοβότανε. Ε. Σου λέει τώρα 20ιόντι. Πού να μπλέξω τώρα με τη ζωή, να μου βγάει καναλοστάριξαφνικά να μην ξέρω πού να κρυφτώ. Μετά την κύρια ζωή τη ζήτησε τη σία. Σου λέει πού να μπλέξω τώρα με το δρομόσο, να φάω καμιά κατάρα να μην με ξεπλανεί τίποτα. Ε. Ε, όλο αυτό. Ζήγησε μια ζύγιση άλλη, δε χαρήκαμε στην λεπτό θέμα. Πώ σου φάνηκε χθε το αλέξη, Εγώ δεν είδα την ενέδεξη. Την είδα, εγώ την είδα καλή. Ήταν καλή, για έρτη δηλαδή, είχε κομψό γλίψιμο. Είχε όμως Κομψό, κομψό. Ήταν το ίδιο χιδέο όπω ήταν και τον χλεστρών, σαν Σαμαρά, όχι έτσι. Όχι, όχι δεν ήταν. Εκεί δεν, το έχει τερματίσει ο Σαμαράς. Ναι. Από αριδεία, παλιοδινείτε σου ζαχαροπλάστη. Αυτοποιούμαι παίρνεις; Αριδεία, νομος πέλας. Αριδεία. Πέλα. Έσες που κάνετε Ζάκρη. Μωρε πάτε καλά. Πια χαρά το. Ότι καλύτερο δηλαδή έχει πέλα είναι η Ζάκρη. Να μην έρθω, δεν έχω έρθει, ναι. να μην έρθει δηλαδή. Θέλω να κάνω μια καταγγελία λίγο που έχουν γίνει λίγο τα πράγματα σοβαρά και θέλω να κάνω μια καταγγελία. Αν έχω δύο λεπτά μόνο. Yeah. Υπάρχουν σε διάφορε εταιρείε που πάνε και τρομοκρατού τον κόσμο είτε να ψηφίσει ο Μάνε, είτε του λένε θα πάρετε άδεια άνεφ αποδοχών είτε του λένε ότι τα πράγματα πάνε δύσκολα και θα έχει πρόβλημα η εταιρεία και τα λάβάμε με σκοπό ξέρω να του τρομοκρατήσουν και τέτοια. Όλη αυτή η ιστορία και υπάρχουν και επόμενε καταγγελίε. Θα σου δειαώσω πάρα, πάρα πολύ ανδικτικά. Υπάρχει γεννη εξόλου που ανακοινώθηκε ότι δεν θα καταβληθεί μισοδοσία μέχρι νεωτέρα. Υπάρχει Που ανακοινώθηκε αναστολή ω τεσσάρων μεγάλων έργων. Οι... Του εκβιάζουν ομά να ψηφίσουν ναι. Ο ᄂ, του έχουν πει ότι θα κατέβει ο με στελέχη του στη σημερινή συγκέντρωση και θα πάρει παρουσίες εάν έχουν κατέβει και οι εργαζόμενοι. Γιατί ξέρουν ότι οι εργαζόμενοι, ειδικά αυτοί που είναι στο εμπόριο, θα ψηφίσουν όλοι όχι, το ξέρουν. Και πάνε τώρα να τρομοκρατήσουν όλο, αυτοί, όλο αυτό το κοσμάκι, άστο να ψηφίσει ελεύθερα ό,τι θέλει. Να σταματήσει αυτό το, αυτό το, το, το, το, το κακό, θα του πάρει ο διάλογο θα του σηκώσει. Ναι. Hello, hello, nie uciechaj. Telefonam od Australia. Prócz i głównie. Prócz i głównie. Prócz i głównie. Prócz i głównie. Prócz i głównie. Prócz To głównie. Prócz i głównie. Prócz i głównie. Prócz i głównie. Prócz i głównie. Prócz i głównie. Prócz i głównie. Prócz i głównie. Prócz i głównie. Prócz i głównie. Prócz i Aha. Prócz i głównie. Prócz i i hear you, i hear you. So what? Τοχεις, τσάπα, δεν τοχεις, το έχει με πάνε τέτοια κρύβια και να μην υπήρχε, που δεν υπάρχει τώρα, μια και το αυτό. Πάντω, σαν έλλεινε μα έρχονται στη βυχή του, δηλαδή και με τη χώρα μα δεν είναι ότι θέλουν να καταστραφούμε. Επειδή είναι και... έξω γι' αυτό, συγνώμη είχασαν την προφορά. Επειδή είναι έξω γι' αυτό. Οι είναι που θέλουν να καταστραφούμε. Είσαροφόφιδε και αν είναι και διάφορα άλλα ακροδεξιά τέτοια στοιχεία. Είναι το ακούκο γιατί χάσαν τη θεέ στο χωριό από τα δέσφια του mm. και το έχουν κόμπλεξ τώρα και σου λέει καλύτερα να τι φτάνει η μέρκε τη Αγγελία, θα να τι πάρει κατευθό. <Σιδεύει> ναι Χρόνια σου πολλά Χρόνια πολλά, α για μένα, ναι ευχαριστώ Πότε θα μας σώσετε εσείς Με την πρώτη ευκαιρία, αφού τελειώσουν οι άλλοι το σώσουμε Ότι περισσέψει μετά Έχει σειρά ο Βενιζέλος και κύριος ο Θεοχάρης α, Αυτοί σα έχουν σώσει, το παρελθόν τώρα κι άλλο Ναι. Τι κάνεις. Εδώ, δει μου Ο... μέσα μου. Πολύ χρωμός και τυχισμένος. Έλα παιδί μου αυτά τώρα. Τι Εμείς δεν είμαστε αυτοί αριστεροί τη εκκλησία. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα. Ευχάριστα, αισιόδοξα. Μπράβο, αυτό είναι θετικό. Αν πάρουν όλα καλά μπορεί να μας πετάξουν για έξω από την Ευρώπη. Ναι. Μιλάς με κάποιον, να. Μιλώ με τα πουλιά. Έτσι, φίλε, που είναι από την αρχή, από το 9-8, υπέρμαχ Ku mio ja e, Mw, ey, t ma O ma Ka Mi się Libon, Ako runa, na me to nasze pokaty na meki to to ma άκουσα τον κύριο Τσίπρα να λέει προσέξτε, ελπίζω στη κυρία Μέρκελ η κυρία Μέρκελ θα προσπαθήσει για την Ελλάδα από τη Δευτέρα, καλώς ήρθε στο κλαπ. Των ανθρώπων που πιστεύουν στη Γερμανία. Τι λέει ο Θοδωράκη, ότι είναι στο κλαμπ των Γερμανών. Περίπου. Ε, τότε τι πλήσουν το μισό λάθο ανθρώπου, φασίστε, ναζί κτλ. Μήπω βρίζουμε λάθο ανθρώπου. Περίμενε, παιδί μου, είπε ότι είναι μα, δεν είπε άλλο. Όποιο είναι φίλο να ζει, έλεο. Και οι ναζί πάντα είχαν και του συνεργάτε του. Σήμαινε, α πούμε, ότι ο Μπό ή οι Κρούπ ήταν φασίστε. Συνεργάτε ήταν. Είχαν τα συμφέροντά του. Θα τα είχαν τα και σε, σε κάθε καθεστώ. Ασφαλώ, αλλά. Ε, δηλαδή... Τι μπερδεύει τώρα τι εταιρείε με τον φασισμό. Yeah. Δεν υπονοώ ότι ο Σταύρο στην εταιρία. Τι εκπροσωπή λέω Ο Θοδωράκης γύρισε από τις Βρυξελές. Γιατί να γυρίσει δεν έχουν σπίτι πια εκεί Όχι Α, έμεινε εκεί. Γιατί? Γιατί το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω ρε φίλε γι αυτό. Oh, oh, oh. Καλό Δεν είναι κακοί Δεν είναι ανόητοι nice. Δεν είναι αμόρφωτοι yeah, yeah. αυτή που είναι φτωχοί Απλώς κάνουν λάθος επιλογές Σε κρίσει μια στιγμή. κάνουν λάθο επιλογέ. Ε, βέβαια. Γιατί η φτωχή δεν ξέρουν πλοσιέρουμε. Το τίποτά μου, δείχνουμε κάθε ευκαιρία την απέχεια και την αδία του σε ότι είναι λαϊκό. Αλλά αυτό που είπε η λιπεράκι <στονίκαι> είναι σωστό. Αν η φτωχέ έκαναν τι σωστέ επιλογέ, δεν θα ήμασταν εδώ που είμαστε 40 χρόνια. Ποιο ψήφισαν πασό και νοδού. Η φτωχή δεν ψήφισαν. Πασό και νοδού. Όχι, πλέον <στονίκαι> Α, όλοι αυτοί τα 80%. Αυτό ήταν αστε που μα εξουσιάζουν. Ή... Ήταν η αφή. Ναι, παιδί, μου άλλη βλάχιστη φτωχή ή ξέρει. Τέλο τέλος πάντων. Mm -hmm. Έλα Αγάπη μου σε παρακαλώ άσε με τώρα. Σε ποιά λες έλα αγάπη μου άσε με τώρα; Σε σένα. Α, να μιλά σε κάποια άλλη; Όχι, όχι σε Ναι. Ναι. Ναι. Ναι, ναι σε όλα, ναι. Όχι σε όλα. Θέλω να κάνω μια πρόταση. Να πω στον Τζίπρα, που σου απάντησε στο Γιούγκερ, να αποσύρει την πρόταση των 47 μνημονιακών σελίδων του και να κατεβάζει το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Χωχώ, oh, oh, καλό, ε. Eh. Αυτό δεν έπρεπε να κάνει. <χι> ναι, ναι, και <χι> αυτό ναι, θα, θα κάνει κιόλα. Απλά δεν προλάβαινε. Ποιο δεν θα ήταν δε μαζί του, τι διαπραγματευόμαστε. Το 0,5 του ΦΠΑ και τα 200 εκατομμύρια που υπολείπονται. Πάρ το αγόρι μου, πίσω το 47 σέλιδο και κατέβασε την πρόταση Θεσσαλονίκη. Άμα είσαι, μα α <χι> Ναι, έχει πάρει προμήθειε. Βέβαια. Μακαρόνι, νούμερο 3. Παρέσει το χοντρό. Φορτί, χαρτί, έχει πάρει. Τι χαρτί? Με τι θα σκουπίζουμε, δεν Σιγά, καλέ μην καθόμαστε να σκουπιζόμαστε σε περίοδο χρεοκοπία. Έτσι, με την αλμύρα. Για να τα έχει φαεί, τι να σκουπίσει. Ναι, βέβαια. Και ε, σιγά, μην χαλάμε λεφτά για χαρτί. Λε και δεν υπάρχουν τα μαλλιά τη βούλτευση. Ναι, χρόνια πολλά. Ναι, καλά, τα ξέρω εγώ. Φωτιά σήμερα, τα τηλέφωνα φωτιά. Φωτιά στο λιμάνι. Κόκκκινα σύνυφα. <laughs> τον ουρανό και εσύ γελά. See that? Πόσο παβλίδη πια δηλαδή, το πάντα το... μου θυμίζει και αν τα χρόνια. Τώρα πω, αυτή δεν είναι η γενιά με τι κακουχίε. από τα Ναι, είναι κακοχία Πα... αυτό με στο λιοπύρι. Δεν το κάνανε και αυτά, το χειμώνα. Πήγα στο καρότσια. Τα γεμίζουνε. Τι 5 ευρώ και 5 σήμερα για ευρώ. Να στους δεν μπορούμε να περάσουμε που έχουμε Όχι στην πρόταση των δανειστών, όχι στις 47 σελίδες κυβέρνηση και ναι στη Δραχμή. Ε τι είναι αυτό τώρα, δεν υπάρχει τέτοιο ερώτημα, άκυρο. Κάτσε ρε παιδί μου, κάτσε, κάτσε. Τι πιο καλό μου, μου ακούγεται αυτή. Εντάς τι σου ακούγεται σε ένα πιο καλό, πιο κακό σημασία, όχι ότι θα πρέπει να διαλέξει μια από τις δυο θύλιες. Τι μου βάζεις τώρα τρίτη επιλογή. Ο δεν παιδε. είναι ο λαός για να έχει πολλές επιλογές, τα σκαντώνει, άστο.